25 25.40, η υπεροχή της Παρθενίας. 25. Όσον δεδια τα δρακοράσια, δεν έχω εντολήν ρητήν του Κυρίου. Διδώ όμως γνώμην σαν άνθρωπος που έχω ελεηθεί από τον Κύριον, δια να είμαι διδάσκαλός σας και σύμβουλος άξιος της εμπιστοσύνη σας. 26. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι καλόν εξαιτία των δυσκολιών της παρούσης ζωής. Είναι δηλαδή καλόν εις τον άνθρωπον, είτε άνδρας, είναι, είτε γυναίκα, να μένει έτσι, δηλαδή άγαμος και παρθένος. 27. Είσαι δεμένος με γυναίκα διά του γάμου. Μη να λυθεί από τον δεσμόν που έχεις μαζί της. Είσαι λυμένος και ελεύθερος από γυναίκα. Μη ζητείς γυναίκα. 28. Και αν όμω έλθει γάμον, δεν ημάρτησες... Και αν η άγαμος κόρη Γάμον γάμων δεν ημάρτησε. Θα έχουν όμως θλίψη και φροντίδας και άλλας δοκιμασίας εις των σωματικών τους βίων οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ δε σας λυπούμε σαν πατέρας και θέλω να προλάβω τα δοκιμασία σας αυτάς. 29. Θέλω δε αδελφοί να προσέξετε ιδιαίτερο σε αυτό που θα σας είπω. Ότι δηλαδή ο καιρός του παρόντος βίου είναι συμμαζευμένος και λιγοστός, ώστε και εκείνοι που έχουν γυναίκας να είναι σαν να μην έχουν γυναίκας και συνεπώς ας μην είναι προσιλωμένοι και προσκολημένοι σε αυτάς. 30. Και εκείνοι που κλαίουν να περνούν τα σημέρα στον σαν να τους έχει συμβεί κάτι θλιβερόν και εκείνοι που χαίρουν σαν να μην είχαν λόγο να χαίρουν αλλά να θεωρούν τα αφορμάς και της λύπης και της χαράς ως προσωρινάς και περαστικάς. Και εκείνοι που αγοράζουν, να μην απορροφώνται από εκείνα που αγόρασαν, σαν να πρόκειται να τα κατέχουν για πάντα, αλλά να σκέπτονται και να διατίθενται δι' αυτά, σαν να μην τα παίρνουν στην πλήρη και τελείαν κατοχήντων. 31. Και εκείνοι που μεταχειρίζονται τα εγκόσμια και βρίσκονται εις οποιαδήποτε σχέση με τον κόσμο, να αποφεύγουν κάθε άμετρο να απολαυσίτων και κατάχρηστοι και μόνον στα αναγκαία να αρκούνται, διότι περνά και φεύγει διαρκώς σαν σκιά το εξωτερικό φαινόμενο του κόσμου αυτού. 32. Θέλω δε να είστε ελεύθεροι από φροντίδα που ζαλίζουν και σας ρίπτουν ει μεγάλην σκέψη. Ο άγαμος στρέφει ολόκληρο την προσοχή και φροντίδα του ει όσα παραγγέλει κύριο. Φροντίζει πολύ πώ να αρέσει στον κύριο. 33. Εκείνος δε που ήλθεν γάμων, φροντίζει με ιδιαίτερον ενδιαφέρον διατακοσμικά πως θα αρέσει στην γυναίκα του. 34. Διαφέρουν ως προς τας φροντίδας και τα αδιαφέροντά των η έγγαμος γυναίκα και η άγαμος παρθένος. Η άγαμος με όλην την φροντίδα της επιμελείται εκείνα που αρέσκουν στον Κύριον και προσπαθεί να είναι αγία αφοσιωμένη στον Θεών και κατά το σώμα και κατά την ψυχήν. Εκείνη δε που ήλθε γάμων, φροντίζει πολύ διατακοσμικά τα κοσμικά, πω θα αρέσει στον άντρα τη. 35. Λέγω αυτά περί της αγαμίας, μόνο και μόνο για το συμφέρον σα, όχι για να σα βάλω θηλιά των και να σα εξαναγκάσω να μείνετε άγαμοι, αλλά για να εξασφαλίσω συμπεριφοράν σε μνήν και θέση τιμημένη πλησίον του κυρίου, χωρί περισπασμού και βασανιστικά φροντίδα. 36. Εάν όμως κανένας πατέρας νομίζει ότι είναι ντροπή του το ότι αφήκε την κόρη του να υπερβεί την ακμή της ηλικίας και έγινε γεροντοκόρη ενώ από το άλλο μέρος πείθεται ότι έτσι πρέπει να γίνει δηλαδή να την υπανδρεύσει α κάνει ό,τι θέλει δεν αμαρτάνει ας έλθουν εις γάμον 37 Εκείνος όμως που στέκει ακλόνητος μέσα στην καρδιά του και δεν αναγκάζεται από τίποτε να αλλάξει απόφασην έχει δε να κάνει ό,τι θέλει και έχει αποφασίσει μέσα του αυτό, δηλαδή τον αφιλάτη την κόρη του Άγαμον, καλώς πράττει. 38. Από αυτά λοιπόν εξάγεται το συμπέρασμα ότι και εκείνος που υπανδρεύει την κόρη του καλώς πράττει, εκείνος όμως που δεν την υπανδρεύει αλλά την αφήνει παρθένων, κάνει καλύτερα. 39. Κάθε γυναίκα έγγαμος είναι δεμένη στον γάμο από τον ώμο του Κυρίου όσον καιρό ζει ο άνδρας της Εάν όμως αποθάνει ο άνδρας της είναι ελευθέρα να επανδρευτεί με όποιον θέλει αρκεί μόνον ο γάμος της να γίνει σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου 40. Κατά την γνώμη μου όμω είναι ευτυχεστέρα αν μείνει έτσι δηλαδή γύρα Νομίζω δε ότι έχω και εγώ πνεύμα Θεού το οποίο με καθοδηγεί για να μην πλανώμαι